αγαπητοί φίλοι εδώ είμαστε για σήμερα albedo14.com περί φιλοσοφίας και ελληνικής γλώσσης πάντα παρασκευή βραδά και γύρω στις 8.30 με τον αγαπητό σε όλους κύριο Ελευθέριο Διαμαντάρα Πλέον έχει γίνει έθιμο ο βραδινό ο Αλμπέντο να καλησπέρισε όλους τους φίλους από την κεντρική Ευρώπη, Ιταλία από Σπάρτη μέχρι Αλεξανδρούπολ, Λεκανοπέδιο και Σαουδική Αραβία εκεί στο Καμιλιέρη το φίλο μας. <σφυμάλαιο> <σφυμάλαιο> <σφυμάλαιο> το διήμερο που ακολουθεί από αύριο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα τα πω εντάχει για να δώσω τον λόγο στον καλεσμένο 5 και 4 αύριο θα είμαι στη φιλενάδα μου Την Ανίτα Τιμπάνια Στο Ανίτα GR Στο έψιλον ε, Τον τηλεοπτικό Διαβλό <Ρι> Είναι 23 ο μήνας και έχουν βγει διάφορα παγκοσμίως και λένε περί καταστροφολογίας και τα συναφή. Έχουμε και αλλού πόρτες να πηγαίνουμε να ταχώνουμε. τα ταχώνουμε μόνο από εδώ. Πέρα από γουστάρω το άτομο γιατί είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, το βράδυ στι 8 οι θα μας πεί τα μελούμενα στην εκπομπή τα άστρα αποκαλύπτουν 8 η ώρα το βράδυ αύριο Σάββατο. Δεν μας νοιάζουν οι συνεργάτες, μας νοιάζει το άτομο που είναι δικό μας και το άλλο δικό μας είναι του χώρου μας να ξέρετε. Κυριακή πρωί 10.30 στο πάρκι του Τζάμπο, τέρμα λεωφόρο πεντέλης μετά το χαλάνδρι, βρυλίσια, πάνω ευθεία, τέρμα λεωφόρο το Τζάμπο, ραντεβού για να πάμε σπηλιά νταβέλη, συνοδεία του κυρίου Κωνσταντίνου Γεωργίου και του κυρίου Ελευθερίου Σάραγα. Θα πάω και εγώ αναγκαστικά τι να κάνω, δεν μπορώ να λείψω. <ΣΣ> Και το βράδυ έχουμε άγνω επισκέπτε επισκέπτες 8 η ώρα και θα συνεχίσουμε τον πρωινή βάρδια από την Πέντελη. Θα κατηφορήσει στο στούντιο ο Κωνσταντίνος Γεωργίου και θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ζήτηση το βράδυ επί των θεμάτων που περιεργαζόμεθα και γουστάρουμε απαντές και εμεί και εσείς. Βένει κόσμο συνεχεία μέσα. Αυτό είναι το ευχάριστο. Εδώ είμαστε τα βράδια για να περνάμε καλά. Έχουμε και εισημερίες. Έχουμε πολλά. Έχουμε εκδηλώσεις. Έχει ο Διαμαντάρας κάποιες εκδηλώσεις. Θα τα πει τώρα τον. Καλησπέριζο. Καλησπέρα Γιώργο. Πώς είσαι αγόρι μου. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Αυτό ε, θέλει. Προσπάθεια θέλει πλέον. δυστυχώ. Λοιπόν καλυσπερίζω και όλους τους ακροατάς μας και στα δύο ημισφαίρια Εχ... και τους καλημερίζω και τους καλλινυχτίζω. Ό,τι θες πες. Όχι, ό,τι θέλω, διότι... <laughs> ναι, καλλινυχτίζεις, ναι, ξημερώνει τώρα από πίσω. Ξημερώνει. Εντάξει, λοιπόν. Είναι τώρα στη... στη Μοντάνα μας παρακολουθούν. Το Γόντο. Το, Ρόντο. το Γόντο. Το Στην Αυστράλια μας παρακολουθούν, στη Νότιο Αφρικανική Ένωση. Το ντέρμπαν κάτω κάτω μαστε, Έχεις, ε, μας Έχεις, τα κονέ σου ε, Ξέρω εγώ τώρα Ευρώπη ε, μας ε, παρακολουθεί, όλοι. Ασία μας παρακολουθεί Λοιπόν Και σε πληροφορώ ότι μας παρακολουθούν Και από την επαρχία Γιουνάν Με τα 120 εκατομμύρια κατοίκους Με 12 φυλές Ελλήνων Εκεί που ανθούν Άμα αυτοί ακούνε Αλμπέντο θα πάω να πάρω διαφήμιση και θα βάλω ένα χιλιάρικο το δευτερόλεπτο. Μάλιστα. Άμα είναι 120 εκατομμύρια. Στην <laughs> λοιπόν, δεν που έγινε και ήμουν καλεσμένος ε. και μίλησα, το παραδέχθηκε και ο πρέσβης και όλοι οι Κινέζοι επίσημοι που ήταν. Τα ξέρω. Λοιπόν, έχεις διάφορα να πεις και εσύ πριν μπούμε στιγματολογία θα να... πεις. Ε, το... θα, θα, θα τα πω εγώ. Όχι, τα λέω για τον κόσμο. Θα πεις αυτά που έχει να κάνεις αύριο, μετά θα πει ότι ετοιμάσει και την άλλη ομάδα γιατί είσαι καλεσμένο στο εξωτερικό. Τα τα και πούμε, εγώ τα τα αυτό πούμε. είναι τιμή για όλους εμάς που και σε ακούμε εδώ ευλαβικά να ξέρουμε πού κινείσαι ε, και τις δραστηριότητες που έχεις. Παρακαλώ. Ε, καταρχάς ε, χθες και σήμερα ήταν μια πολύ σημαντική ημερομηνία, είναι η σημεριά. Η Σημερία εορτάζεται και εορτάζεται στην Δυτική Ευρώπη περισσότερο από τα ηλιοστάσια, από τους πνευματικούς ανθρώπους και από τους φιλοσόφους. Μάλιστα. Όλα τα φιλοσοφικά σωματεία κάνουν εκδηλώσεις για την Ισημερία. Διότι η φθινοπορίνη η είναι της περισυλλογής, της συγκομιδής και της αποθηκεύσεως για να μπορέσουν να ζήσουν το χειμώνα. Αλλά παράλληλα... Είναι και η εποχή που κατεβαίνει, αφήνει ή Παύλα Περσεφόνι τα γίνα και κατεβαίνει στο σύζυγό της, στον Πλούτονα, στον Άβη. Η αλληγορία αυτή είναι ότι αφού πέσει ο όμβρος θα ρίξει ο Γεωργός τον σπόρο του, θα τον θάψει και από την ταφή θα βγει η ζωή. Διότι όπου τάφος και ανάσταση. Έτσι. Και Έτσι. εδώ επιβεβαιώνεται το λόγιο των ιώνων προσοκρατικών Ουδέν εν τη φύση απόλυτε Τίποτα στην φύση δεν χάνεται Δεν χάνεται σε όλους τους κλάδους, σε όλους τους θεστομείς λοιπόν. Η σημερία μπορεί να παρασταθεί όπως πολύ σωστά μας έδωσε τον αρισμό της αρετής ο Αριστοτέλης και μας έκανε ένα άνισμα, δηλαδή θα τραβήξουμε μία γραμμή, λευκή γραμμή, πάνω σε ένα λευκό φύλλο μία γραμμή με μολύβι και αριστερά θα βάλουμε τη λέξη έλλειψη και στην δεξιά θα βάλουμε τον πλεονασμό. Μάλιστα. Αυτά τα δύο είναι αντίρωπα. Όταν όμως πάμε στο μέσον, οι αντίρροπες αυτές δύο δυνάμεις εξισορροπούνται και μου δίνουν το σημείο 0, που το σημείο 0 αυτό είναι της αρετής. Άρα η αρετή, μας λέει ο Αριστοτέλης, και ανισματικά και αυτός το πήρε από τον Πλάτων και ο Πλάτων, από τους Πυθαγορείους και οι Πυθαγόροι από τους Ορφικούς, είναι η μεσότηση των δύο άκρων. Έτσι. Άρα τόσο σημαντική είναι και η ησημερία... Που είναι η Μεσότης των Δύο Άκρων Μάλιστα. Και έρχεται ο Ορφικό ύμνος Προς τον Απόλλωνα Που μας λέει Ότι υπήρξε εποχή Που είχαμε μόνο δύο εποχές Θέρος και Χειμώνα Και εδώ κάθισε ο μεγάλος Έλληνας Μαθηματικός κυρίος και αστρονόμος Ο Κωνσταντίνος ο Χασάμπης Το 1969 μελέτησε, μπόρεσε και κατανόησε και με την μαθηματική αναδομή και τη γνώση που είχε βρήκε ότι πράγματι στο ηλιακό μας σύστημα και μάλιστα το δικό, στο δικό μας πλανήτη συνέβαινε αυτό το 13.000 πλην και το 1380 πλην ότι υπήρχαν δύο εποχές διότι στην ελλειπτική κίνηση που κάνει την περιστροφή η μας πέριξη του ηλίου σε ένα χρόνο συμβαίνουν. Γεγονότα όπως και ο μεγάλος ενιαυτός στα 25.000 χρόνια, χρόνια του Πλάττωνος. Είναι πάρα πολύ σημαντική η σημερινή, διότι φέρνει σε ισοζύγιο τα δύο άκρα και περιμένει ο κόσμος να βρέξει για να μπορέσει να σπήρει να Μην κοιτάζουμε να τώρα που δεν βρεχεί Αλλά οι εποχές έχουν μεταβληθεί έχουμε, έχουμε μεταβληθεί ελαφρώς Και θα κάνουμε και μία αποκάλυψη τώρα Γιατί λέγεται μήνας Σεπτέμβριος Γιατί το λέμε Σεπτέμβριο Μπράβο πες το αυτό πάρα πολύ ωραίο Σεπτός Είναι ο ιερός Ο του Δωρικά ήταν ο Σίας. Ο σεπτό. Άρα ο Σεπτέμβριος, γι' αυτό είναι και ιερός αριθμό το 7, 7 οι αδένες, 7 οι πύλες της, της, των θηβών, 7, 7, 7, 7, 7, 7 τα θάμβατα, 7 ολα τα πάντα. Άρα στον σεπτό μήνα αναμένουμε τον όμβρο, τη βροχή. Άρα ο όμβρος, ο πρώτος που πέφτει μετά από το καλοκαίρι, το πρωτοβρόχη που λέμε, είναι ιερό, διότι δίνει την δυνατότητα να αγωνιμοποιηθεί η γη. Έτσι. δεν είναι τυχαία τα ονόματα και ο οτόμπρε που λένε έξω και με δύο ταφ τον Οκτώμβριο είναι ότι πρέπει να μας δώσει οκτώ όμβρους πρέπει να κάνει οκτώ βροχέ ο για να μπορέσει αυτό που έσπρε ο άλλος να κατέβει κάτω, να, να αρχίζουν τα φρέα, τα πηγάδια και ο, ο υπόγειος ο υδροφόρος ο, ορίζοντας. ορίζοντας να αρχίζουν να εμπλουτίζονται και να μπορέσουν και τα δέντρα όλα να τρέψουν με τις ρίζες τους και να ετοιμαστούν, να έχουν χυμού, να περάσουν το χειμώνα και την άνοιξη να δώσουν όλους τους χυμούς για να βγάλουν ωραία άνθη, μυρωδάτα, να πάνε τα έντομα, η μέλισσα να Λέβαια. τα αγωνιμοποιήσει για να κάνουν καρπούς να ζήσει ο άνθρωπος και όλα τα ζώα επί Οπότε διαπιστώνουμε πλάκα-πλάκα και χωρίς να φιλοσοφούμε ένα κύκλο ζωής. Ο, δεν είναι πλάκα-πλάκα. Νο, κατάλαβες το να πω. Ο... Που δεν δίνει σημασία κανεί αυτό το θέλω να πω. Κανεί θα θεωρείται τριμμένα, περασμένα. Βάλαμε μα... το σποράκι το Σεπτέμβριο που δροσίζει, Οκτώβριο βρέχει, όχι μόνας είναι αυτός που είναι... Και την Άνοιξη, για αυτό λέγεται Άνοιξη, γιατί ανοίγει... Ονόμασε το πρωτοβρόχη Ιερό Όμβριο. Έτσι. Σε όμβρο, διότι το εκεί σήμερα μέσα στις Μεγαλοπόλεις. Περιμένουν τη βροχή μετά την ξηρασία εντός εισαγωγικών του καλοκαιριού. διότι εκεί εξαρτάται η ζωή. Έτσι μπράβο. Η, η, η... επόμενη σοδιά που λέμε. Ή αν η δεν βγάλει το χορτάρι τη θα εξαφανιστεί πάσα ζωή Έτσι, επί Πώς θα φάνε τα ζωάκια, Για και ούτε αυτό και ο μύθος της Περσεφόνης και της Δήμητρας όταν την έκλεψε ο Πλούτων, η Δήμητρα σταμάτησε και δεν καρποφορούσε ήγη, ούτε τα δέντρα. Και θα λιμοκτονούσαν και τα ζώα και οι άνθρωποι και τότε αναγκάστηκε ο Δίας να στείλει τον μεσίτη του τον Ερμή ναι. να πάει να βρει και να κάνει τη συμφωνία να είναι Τρία τέταρτα επάνω και ένα τέταρτο κάτω, όπως είναι ο σπόρος. Έτσι. Αυτό είναι. Και αυτό που έγινε στην Ελευσίνα, στο θριάσιο πεδίο. Και εκεί τους δίδαξε τους θεσμούς, τους νόμους, τους δίδαξε τα μυστήρια και δίδαξε στον Τριπτόλεμο, τον γιο του Κελεού, την καλλιέργεια και την δέντρο καλλιέργεια και να, με την εντολή να την μοιράσει και να γυρίσει στον κόσμο. Εκεί πλέον αρχίζει ο πολιτισμός. Και η επίρρωσην αυτών έρχεται και ο αδερφός της και μας φέρνει ο προμηθέας το πυρ, τη φωτιά. Αυτή ήταν η δεύτερη μεγάλη επανάσταση που εξημέρωσε τον άνθρωπο και τον ανάγκασε από και από κυνηγό με νομάδες να γυρίζει πίσω από τα ζώα να κάνει μόνιμη εγκατάσταση. Μόνιμη εγκατάσταση και λέει ο εσκύλος ότι δεν έμαθε δεν μας έδωσε ο Προμηθέας μόνο τη φωτιά και αυτό το παραμύθι ότι την έκλεψε και την πήγε και την έφερε μέσα σε ένα καλάμι όλα αυτά είναι πεδαριώδη. Μας έμαθε, λέει, την αρχιτεκτονική, το οικοδομήν. Ο κόσμος απέκτησε ο άνθρωπος μόνη με εγκατάσταση να φτιάχνει σπίτια, να φτιάχνει αποθήκες, να βάζει στάλες να βάζει μέσα τα ζωντανά του που τα εξημέρωσε. τις τροφές που αποθήκευε και λοιπά. Αποθήκευε, τα ζώα του να τα αρμέγει, και να τα Με άλλο τρόπο ζωή, καλύτερο για αυτό. προϊόντα Έτσι. τον έκανε, άρχισε να γίνονται οι πρώτοι οικισμοί. Εκεί τι χρειάστηκαν οι πρώτοι νόμοι. Πώ θα είναι ο ένα με τον άλλον τι σχέσει. Ε, Τσακωνόνται κλπ και ο δυνατότερος θα επικρατεί, ο πιο έξυπνος. Ναι. Ας πάμε σε φίλες ακόμα στην Αφρική και στον Αμαζόνιο να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Ακριβώς. Γι' αυτό η ησημερία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική και χρειάζεται να γίνει ένας διαλογισμός από τον σκεπτόμενο τον άνθρωπο και να κάνει και αυτό στο ισοζυγείο του. Πέρασε το καλοκαίρι, έκανα αυτά. Περιμένω έναν χειμώνα, θα γίνουν αυτά. Εγώ τι πρέπει να κάνω εδώ γίνεται ο προϋπολογισμός, ο πνευματικός, ο ηθικός, Μπράβο. ο οικονομικός να προγραμματίσει. Γι' αυτό κάποτε η πρωτοχρονιά ήταν το φθινόπωρο. Ξεκινούσε το φθινόπωρο ο χρόνος. Μαζί με τα πρωτοβρόχια ξεκίναγε και ο χρόνος. Λοιπόν, δύο συμπληρωματικά εδώ από τους φίλους μας. Η φιλενάδα μου η λέει η Δήμητρα πλάγιασε εντός εισαγωγικών με τον τριπτόλεμο σε χωράφιλή τρεις φορές οργωμένο. Λέει. Και η άλλη έχει τώρα ψευδόνιο, πειράζει. Μια φυλή λέει των Ινδιάνων: έχουν το θρύο του κορν Ερό του ήρωα δηλαδή, ω Θεό ή ημί που μαθαίνει το όργωμα τη γη και τη συλλογή του καρπού του καλαμποκιού σε ένα νέο τη φυλή. Δηλαδή συναντάτε αυτό το έθιμο σε φιλές... Αχ διεσπάρει αυτό. Έτσι. Οι Πελασγοί το έφεραν αυτό και το μοίρασαν σε όλο τον κόσμο. Ήταν οι, πελα, οι Σπέλας άγοντες. Έτσι. Από εκεί ξεκίνησε. Έτσι. Και δεν είναι ούτε το 5.000 ούτε το 6 που λένε. Εδώ βρήκαμε τώρα ίχνη ανθρώπου στην Κρήτη. 15.000. Παρδόν. Δεν 4,5 εκατομμύρια. Συγγνώμη, ναι, άλλο άρθρο είχα στο μυαλό μου, ναι. Ε, όχι. Ας έρθουν τώρα με τη μαύρη Αθηνά που μα πηγαίνουν και μετά. Και μας... πήγανε και κλέψανε κάποιοι, λέει, τα. Ε, ναι, τα... ο άνθρωπο που ήταν και καθηγητή εκεί τα έκλεψε και... γιατί ήθελε να κάνει συλλογή και του βρήκαν και άλλα πράγματα. Ήταν μεσή τη. Ε... Ε, ε, ε, κλοπημέων. Καλά, είναι ηλικίο ο άνθρωπο. Επτή. Θα μπορούσε είναι. να φτιάξει παγκόσμιο όνομα λόγω του αντικειμένου του. Και έφτιαξε όνομα κλεπ... κλεφτρονίου. Ναι. Τι έχουμε πάθει με αυτό το πράγμα ρε παιδί μου. Και μετά Κλεφτρόγια. λέμε γιατί βούλιαξε η Ελλάδα Δηλαδή ο άπλο πολίτης Τι να κάνει όταν αυτός που είναι ειδικό Να αποδεικνύει ξέρουμε... αποδεικνύ Το βάθος της ιστορίας της Ελληνικότητας κλπ Είναι κλευτρόνιον Τα τελευταία συνεχί... 20 χρόνια Όσο χρέο έχει η Ελλάδα Τόσα λεφτά έχουν φύγει έξω Και είναι μπλοκαρισμένα έξω από τους διαφόρους ναι. Εχθέ βγήκε η απόφαση Του εφετίου της ε, Ελβετίας Ναι Καταπέλτης 82 εκατομμύρια λογαριασμό στο όνομα του Ναι. Το είχε ανοίξει το λογαριασμό και είχε ο ξάδερφός το Ζίγρας αυτός που μίλησε. Μόνος του τα μάζευε τα λεφτά μόρα. Ναι. Και του έκλεψε και το διαβατήριο και πήγε εκεί σαν Ζίγρας. Ναι. Και άλλος λογαριασμός στο όνομα της κυρία Σταμάτη. Τη υπαλλήλου Τη ΔΕΗ. τη έβαζε, έβαζε χρήματα ναι. τώρα. Τώρα πηγαίνει στο χαλάνδη, λέει, σε μια πισίνα για να κάνει τα αυτά. Ναι, τα. Μην περιμένετε, α Είναι Τα κραπέλτη όλα αυτά. Όλα ναι, αυτό κυκλοφορεί. Ο πελάτη, ο, πελά... ο υπάλληλο τη τραπέζη που του άνοιξε το λογαριασμό, ναι. παρόλο που του είπε ότι είναι έμπορο ξυλιάς, είναι πλούσιο, κάνει. Αυτό έφαγε ένα χρόνο φυλακή και το διώξανε από την τράπεζα. Το, λοιπόν... BBC, λέει, το BBC γυρίζει. αν ναι, το είχα δει στο Ιντερνετ αυτό, δεν ξέρω αν αληθές. Το BBC γυρίζει αφιέρωμα στην τρία με μαύρους τοπιούς να υποδίονται τους τρόε. Γιατί όχι. Ε, και, και οι Έλληνες που κάνανε τον ντου με το δούριο έπου θα φοράνε μπουργά. Ε, γιατί όχι. Ποιοι τι γυρίζουν. Ποιος ελέγχει το χόλιγουν, Ποιος έκανε θυλίπρεπή τον Έρωνα που έκλεγε και μάζευε τα δάκρυά του που έκαψε τη Ρώμη. Όλα αυτά τα παραμύθια. Ναι ε, είδες. Ποιο mm. έκανε που έκανε ο στο το ΑΤΑΟΥ και σκίστηκαν οι θάλασσες και πέρασαν. Τι λε τώρα. Ενώ δεν, ήταν δεν, η παλήρια. Και δεν έρθει εδώ, εδώ στο Ρίο αντίριο να το κάνει να πάμε απέναντι. Μπληρώνουμε και το Δεκάρικο με τη γέφυρα 12 πόσο είναι. <laughs> 13. Λοιπόν να πάω ένα διαλυματάκι και θα επανέλθεις με τα θέματα τα αυριανά. Και πούμε και τα αυριανά. Τα οποία αγαπητοί φίλοι είναι πολύ σημαντικά έχω ωραίες εκδηλώσεις γίνονται εδώ Από τους συνεργάτες και τους ανθρώπους Εδώ του Αλμπεντού Ένας εξ αυτών είναι σήμερα εδώ Όπως είναι κάθε παρασκευή το βράδυ Ο κύριος Διαμαντέρα, ε, Βάζω ένα κομμάτι το οποίο είναι Ειδικά special αφιερώμενο ε, από, από, από αυτόν που μου το ζήτησε Και επανέρχομαι Δημήτριος albedo Περί φιλοσοφία και ελληνική γλώσση κάθε Παρασκευή 8:30 ώρα με τον κύριο Ελευθερίο Διαμαντάρα. Να καλησπέρισω την παρέα μου. Με πήραν και τηλέφωνο από τη Γερμανία και για του φίλου που καθυστέρησαν να μπουν μέσα. και Η παράκληση είναι η εκπομπή μετά το πέρα θα απεχθεί σε επανάληψη. Και για του φίλου που ακόμα μπαίνουν μέσα, και είναι πάρα πολύ και ευχαριστώ όλου και τον καθένα σε Ξεχωριστά έχει κοκκινήσει ο χάρτης ήδη. Ακούσαμε Α Βαγγέλης και αντίστοιχο ηχόχρωμα θα έχουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Πριν πω εγώ τα δικά μου θα τα πω στο επόμενο διάλειμμα να ολοκληρώσεις αφού πεις τα αυριανά δρόμενα που έχει οργανώσει. Όπως είπαμε και στο την περασμένη Παρασκευή λόγω Ισημερίας οργανώνουμε μία επίσκεψη στον ιερό χώρο των των βιωτικών καβιρίων έξω από τη Θίουα 5 χιλιόμετρα να το πω εγώ ναι. ε, πηγαίνουμε τακτικά διότι ένα, είναι ένας χώρος άκρα ενεργειακός διότι οι αρχαίοι μον πρόγονοι τριγώνιζαν και έκτιζαν τα ιερά και τα, τους ναούς τους και τις πόλεις τους όχι σε τυχαία σημεία με τριγωνισμούς που είχαν ενεργειακά κέντρα και παράλληλα έπρεπε να είναι και ένα ποτάμι δίπλα διότι γνώριζαν ότι αυτό φρεσκάρει το πνεύμα διότι δημιουργεί αρνητικά ιόντα. Εκεί θα γίνει μία αναφορά για την ξενάγηση από εμένα. Θα κάνουμε μία τι το εκεί, πάντοτε με οδηγούς τις αρχαίες πηγές τι ανασκαφές έγιναν από το 1890 μέχρι πριν 15 χρόνια ποιοι τις έκαναν, ναι. τι βρήκαν και τι επιβεβαιώσεις μας δίδουν εκεί ότι υπήρχε ζωή από την 7η χιλιετία π.Χ. εκεί βρήκαμε θα υπήρχε και προηγούμενη ναι, δεν αποκλείεται ναι. αλλά δεν βρήκαμε, δεν μπορέσαμε οι αρχαιολόγοι να Χρονολογήσουν. Να κρατήσει την ψυχραιμία σου mm. λίγο, γιατί εσύ ξέρει πώ θα συνεχίσει. Μου γράφουν εδώ τώρα για αυτό το Troy Fall of a City 8 επεισόδια του BBC που θα έχει μαύρου. Το οι Τρόε mm. και mm. εγώ είπα ότι οι δικοί μα ήταν με Μπούργα. και, και... άκου τώρα mm. συγκρατή σου όμω, mm. ε, δεν θα πάω τραγούδι. Λέει ο Δία, ο Αχυλέα και ο Αγαμέμνον θα είναι μαύροι. Μάλιστα. Μήπω είναι από το Σαρονικό. Αυτό είναι, αυτό είναι γραπτός από το 600 πλήν. Αυτό τον αγώνα δίδων. Όταν λένε το 550 πλήν και το γράφουν θα εξαφανίσω με τους Έλληνας έως θαλάσσις. Ά, λοιπόν, είναι δείγματα των καιρών. Έλα, Όταν αποκαλούνται ότι αυτοί είναι οι φωτεινοί και οι Έλληνες είναι οι σκοτεινοί ναι. και όταν έρχονται οι πατέρες της Εκκλησίας και λένε τα στόματα των Ελλήνων φιλοσόφων γέμουν σκολίκων και είναι σε σιπότα. Σε σιπότα, ε. Σάπια τα στόματα των Ελλήνων φιλοσόφων και γέμουν σκολίκων. Σε σιπότα ή πίνανε ποτά, δηλαδή ναι. μπερδεύομαι εγώ, ξέρεις. Αυτό Γιώργο και, μου. Τώρα. Όχι, γιατί με προκαλείς, λες Α, η, της δεν είχε η εκκλησία, της Εκκλησίας, είχε. Και πώς είχαν σπουδάσει στην νεοπλατωνική σχολή, είχαν πάρει, τα στρέβλωσαν και μετά αρχίζουν να ανταποδίδουν. Ναι, με προκαλείς όμως, λέτε ε, ναι. ε, Διαμαντάρα, σε σιπότα αυτά οι πατέρες, μητέρες δεν υπάρχουν, πώς βγαίνουν οι πατέρες μητέρες, μόνοι τους. Υπήρχαν και μητέρες. <coughs> ναι, Πολλές. γιατί όλο λέτε για προπάτορες, για προμήτωρες δεν λέτε. Λέμε, λέμε. Α, λέμε yeah. γιατί Θάμαρ Λέμε yeah. για την Σάρα, τη Μάρα Και, και το κακό συναπάτημα yeah. yeah. Τις κόρες yeah. του Λότ Τι τις έκανε ο Λότ Και αγιοποιήθηκε ο Λότ Και έγινε ο Λότ, ο Λότ. Α, Βέβαια yeah. Και ο άλλος πήρε τη γυναίκα του και oh. την περιέφερε oh. και Αυτό είναι την το μισό από τους Λοτοφάγους Ακριβώς. Δηλαδή. Ε? Ακριβώς Τι έχουμε πάθει ρε παιδί μου τι να Λοιπόν Επειδή σε διέκοψα ολοκλήρωσε για τη Θήβα Αφού θα γίνει εκεί Με απόλυτη συγγύη έχει ετοιμαστεί και ένα κατάλληλος για αυτούς που έχουν δηλώσει. Ναι. Μετά θα γίνει ονοματοδοσία σε τρία ε, τέκνα των Ελλήνων έτσι. με ειδική, ειδική διαδικασία. Σωστό. Θα αναχωρήσουμε, θα πάμε στην Ινόη σε μια πολύ ωραία ταβέρνα ναι, να εορτάσουμε την εισημερία και να γίνει και κουβεντούλα. Και εκεί θα αναπτυχθεί επί 10 λεπτά η ησημερία τι ακριβώς γινόταν παρά τις αρχαίες και τι πρέπει να γίνεται και σήμερα. Σε ανάλυση αυτών που είπε στον προλογό σου. Αυτών, επειδή δεν θέλω εγώ να μονοπωλώ την συζήτηση, παρεκάλεσα, όχι, παρεκάλεσα έναν φίλο. Που... Ποιο είναι το όνομά που Συνέργη... τον τιμήσω με, είναι. Ο ντιμήσω. Γιάννης ο Μαρτάκης Μέσα, Έχουμε ντιμήσω. συνεργαστεί σε φιλοσοφικά εργαστήρια Εσύ το θέλεις Και τον uh, είπα Γιάννη μου Σε θέλω, θέλω κοντά Εσύ θα έρθεις Αφού θα έρθεις Να αναπτύξεις σε εκεί και στους άλλους Ωραία. Για Ωραία. να υπάρχει μία ποικιλία Και να γίνουν και ερωτήσεις Με ρωτάει εδώ μια φίλη Μέδουσα στο τσάτ η Το δοσία λέει Για ποιον λόγο γίνεται γιατί επιθυμούν να γυρίσουν και να πάρουν τα πατρόα ονόματα τους. Ναι, είναι, εγώ μπορώ να συμπληρώσω επειδή έχω παρευρεθεί σε παρεμφερή εκδήλωση την προηγούμενη φορά που έγινε ε, και είναι καταπληκτικό και το σημείο και έτσι και, και η παρέα και το όλον τελετουργικών ε, όταν ακούτε τελετουργικό, μη φαντάσετε τίποτα ιστορίες αυτά τα που γίνουν τα άκρο σοβαρά και όμορφα και ωραία. Ο χώρο είναι έχει δονήσεις, είναι πάρα πολύ ωραίος Λοιπόν, δεν πιάνει κανείς κανένα το λαιμό Πάω εγώ και λέω θα έρθω τάδε, Στην τάδε εκδήλωση Και Όχι, Παύλα στην περίπτωση αυτή Ο Διαμαντάρας κάνει την αρωματοδοσία Είναι κάτι που γίνεται Ναι, αλλά, πλέον. Μό, Δεν γίνεται στον καθέναν Όχι, άλλο, θα το διευκρίνισω, Εγώ τα λέω γενικά Ότι γίνονται διάφορα τέτοια στην Ελλάδα Πολλά έχουν πάρει χαρακτήρα γραφικότητος Για να μην πω. Τώρα τους λόγους και το γιατί είναι άλλο θέμα Δεν μας αφορά Εμείς είμαι θα εδώ Αλμπέντο Και συγκεκριμένη ομάδα φιλοσόφων Φίλων, επιστημόνων, ιστορικών Και μια στενή παρέα εδώ Και προσπαθούμε Το βάζω στον πληντικό, Όχι όταν συμβαίνει Να κρατήσουμε τη σοβαρότητά μας Μακριά από καταστάσεις τέτοιες Και προσωπικά Το κουμπώνω τώρα Σε όλη αυτή τη διαχρονία Αυτό προσπάθησα να κάνω Και τουλάχιστον τώρα Γυρίζει το, μπα, το μπαλάκι και έρχονται πολλοί που έχουν ξεσκατάρει το τοπίο και μου ζητούν συνεργασία και την κάνω αφιδώς και ανακοινώσεις θα προβώ συντόμος. και είναι και σοβαρές και, και έχουν ενδιαφέρον για όλους μας. Παρακαλώ. Και δίχως καμία οικονομική επιβάρυνση. Έτσι μπράβο. Γιατί, Γιατί έχουν στο γίνει παρελθόν, πολλά ηλίκια στον χώρο μα και έχουμε και φτάσει να απολογούμεθα, να απολογούμεθα απολογούμε ο κάθε διαμαντάρα, ο κάθε καρποδίνη, ότι δεν είμαστε ελέφαντε. Λοιπόν, αυτά τουλάχιστον στον χώρο που ελέγχουμε εμεί εδώ και για αυτού που έρχονται στον Αλμπέντο που έχω και εγώ την ευθύνη και οι ίδιοι εκτίθενται και του γουστάρεται είναι άκρο σοβαροί, αν όχι οι σοβαρότεροι στο χώρο μα. Παρακαλώ. Εάν έχει κάποια ερώτηση από αυτό ε, να, ε, να το κλείσουμε Τα ε, ονόματα ποιο τα επιλέγει Γιατί είναι, δεν είναι γρομή, Είναι περίπατος για την Κυριακή Θα τα πω μετά κρίσιμο Ο Νίκος λέει ίσως θα καταφέρω να έρθω ε, Δεν καταλάβω αν να πας Στη Θήβα ή στην Πεντεληνικο Διευκίνησέ το μου Εδώ είναι ο, ο Διαμαντάρα Δεν θα βρέχει αύριο δεν θα βρέχει. Τα ονόματα ποιο θα επιλέγει Οι ίδιοι ή εσύ όχι, Ο όχι. ονοματοδότης ναι, Πρέπει αυτό. να ξέρει το άτομο. Ναι, μπράβο. Α, υπάρχει και αυτό. Ότι αν δεν ξέρει κάποιο, ο συγκεκριμένο π.χ. ο Διαμαντάρας, Εμένα, λέμε, να με ξέρει σε... να είμαι στην παρέα. Έχεις να είμαι, να είμαι, να είμαι. Δεν σε... γίνονται αυτά έτσι, ακριβώ. Μην είσαι απαταιώνα, μην ναι. μείνει από εδώ, από Κου, εκεί. Κουκουρούκου ναι. και δεν Όχι, Γιατί ναι. θα γίνουν επικλήσει. Εγώ λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό, να πω στου φίλου από τη δική μου. Αυτό από τη μαρτυρία και παρουσία εκεί, στην προηγούμενη φάση που γίνανε αυτά προδιμήνου τριμήνου, είχαν έρθει άνθρωποι από τη Γερμανία, μια οικογένεια, είχαν έρθει άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη, από τον Λαγκαδά και λοιπά. Ε, από πού αλλού, από την από περιφέρεια. Διάφορα, από ναι. διάφορα μέρη. Και αύριο πάλι θα είναι πάρα πολλά άτομα από την περιφέρεια. Θα είναι από τι μου είπε ο πριν, καμιά 25 άτομα Δεν είναι μια ε, παρέα... Εκεί δεν υπάρχει κινητό τηλέφωνο, δεν έχει ομιλία. Μπαίνουμε με σεβασμό, μπαίνουμε με τάξη. Πειθαρχούμε το στόμα μας Βγάζουμε τα παπουτσάκια μας παίρνουμε δονήσεις Μόνο με σοβαροί άνθρωποι μπορούν να έρθουν. Δεν θέλουν, δεν έρχεται κανένα, δεν είναι υποχρεώση. Λοιπόν, αυτά μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο. Και να, να ξεκινήσουμε, πούμε... γιατί σταματήσαμε. Και πέντε πράγματα για του ανθρώπου που Ποιος... θέλουν και διψούν. Ποιου ανθρώπου? Πού, πού... μα ακούνε, α πούμε. Α, για αυτού που μα ακουνε α για Λέω και εγώ ανθρώπου, γιατί έξω, άμα πα τώρα στο κέντρο είναι γεμάτο ανθρώπου, α... αλλά άνθρωποι δεν είναι. Τυφλή τα τότε των ταινούν ο, τα τόμα ναι, το... δι... έτσι. Αυτή είναι τυφλή, τα λέει ο. Έτσι. Όταν ο Διογέννη πριν 2,5 χρόνια έλεγε: Άνθρωπο ζητώ, Σκέψου τώρα, άμα βγω εγώ ξέρω με το φανάρι διαμαντάρα έτσι, θα φάμε και το γιαούρτι τη αρκούδα και νομίζουμε ότι είμαι θα άνθρωποι Τυφλή λέει στα μάτια, στο νου στα αυτιά και στο στόμα είναι Έτσι μπράβο και κυρίως στο στόμα Ο τυρεσίας, ο τυφλός που τα έβλεπε όλα καλύτερα από όλου. Λοιπόν, επειδή ρωτάτε τώρα για την φιλοσοφία, δεν έχουμε τηλεφωνήματα κάποια mail και κάποια SMS έχουμε πει ότι η φιλοσοφία γεννήθηκε γεννήθηκε και ανδρώθηκε στον ελληνικό χώρο όχι στον κορμό εδώ της Ελλάδος όχι στον ευρύ ελληνικό χώρο και όταν λέμε ευρύ ελληνικός χώρος ήταν η Μικρά Ασία ήταν μέχρι τον Δούναβη ποταμό ήταν η Νότιος η Ιταλία και η, η Βόρειος η Αφρική Μέχρι και τις στήλε του Ηρακλέου. Όλα τα παράλια που περικλείουν τα κράτη σημερινά που έχετε δει στο χάρτη, όλη τη Μεσόγειο, από πάνω από τη Μαύρη πόλεις, Θάλασσα μέχρι την Πορτογαλία. Ναι. Όπου πήγαιναν, πήγαιναν πολιτισμό και τι πολιτισμό, έχτιζαν βαλανία, έχτιζαν και θέατρα. Διότι το θέατρο δεν ήταν να παναγελάσουν, ήταν το καθαρτήριο που έπαιζαν τι τραγωδίες και έπρεπε να συμβάσουν και αυτοί για να μπορέσουν να απαλλαγούν διελέου και φόβου την τωτιού των παθημάτων κάθαρση να Έτσι. καθαρθούν και αυτοί όπως οι πρωταγωνιστές διότι ο πρωταγωνιστής είχε κάποιες περιπέτειες οι οποίες περιπέτειες αυτές τι είχαν και οι περισσότεροι από τους θέατες και είχανε σύμπασχα γι' αυτό στον ορισμό του Αριστοτέλη στην ποιητική του με 33 λέξεις Έδωσε τι είναι η τραγωδία και μέχρι σήμερα δεν μπορούμε να προσθέσουμε ούτε να φέρασουμε τίποτα. Με 33 λέξει. Με 33 λέξει. Και αν αναπτύξει κάποιο τώρα σε έκθεση τις 33 λέξεις που αν θέλει να γράψει κανέναν τόμο. Ούτε τόμο θα γράψει, ούτε θα καταλάβει τι γράφει. Εάν δεν βιώσει αυτό που Έχει. λέει. Ο πρωταγωνιστής λοιπόν κυριολεκτικό. Αν δεν καταλάβει τι λέει, διαιλαίου και φόβου. Ο πρωταγωνιστή λοιπόν κυριολεκτικό είναι ο πρώτο στον αγώνα. Έτσι μπράβο. Στον αγώνα που ταυτίζεται ο θεατή. Έτσι μπράβο. Εγώ θυμάμαι όταν μικρός και έπαιζαν τα έργα που πηγαίναν και οι μεγάλοι άνθρωποι ναι. δεν είχαν τίποτα άλλο στον κινηματογράφο ότι έπαιζαν κάποια κοινωνικά έργα και έκλεγαν μέσα. ταυτιζόταν Μου θυμίζεις Ξανθόπουλο τώρα. Φτι... Πριν από τον Ξανθόπουλο. Δεν το... Αυτό δεν το ξεχνάω. Ταυτιζόταν ο κόσμος. Τώρα που το είπες. τα βάσανα του πρωταγωνιστή τα ζούσαν και αυτοί. Ναι, δεν τα το ξεχνάω στο Κυψέλη. Παίζει ξανθόπουλο ένα που είχε, δεν θυμάμαι το τίτλο, με μικρασιατική καταστροφή μέσα το προσφυγόπουλο που έφυγε, που γλύτωσε, ξέρεις τώρα. Κλάμα η κυρία. Και βγαίνουν έξω στο σχόλασμα 700 άτομα που χώραγε το, το σινεμά στην εδώ κυψέλη σωρή. βρεμένα. Βρε, βρε όλοι και στα η κυκλοφορία που να βγουν 700 άτομα στην Κυψέλη είναι και στενός ο δρόμος. Και έλεγαν ένα δυνατό πάνε, και γελάγα. Αυτή... Αλλά είχε συμβεί αυτό που λε. Αυτή είναι η συνέχεια τη αρχαία τραγωδίας Είχανε ταυτιστεί με το γεγονός που βλέπαν και στο πανί Τόσο πολύ είχαν ανεπτυγμένο το αίσθημα οι κυβερνώντε που υποχρέωναν Τους χορηγούς να χρηματοδοτήσουν τα έργα Μπράβο. και παράλληλα να χρηματοδοτήσουν και τους θεατά και του έδαιναν του τρει οβολού ναι. που με αυτά τα λεφτά έπρεπε να πάνε. Ουε και αλλήμονο εάν χάλαγαν τα λεφτά για άλλη χρήση. Πολύ mm. μεγάλες ε, τιμωρίε. Και τώρα ξαφνικά έχουν βγει οι Αμερικανίες και οι Ευρωπαϊνίες και, και, και λένε sponsoring. Και... Ο χορηγός είναι αρχαιοτάτη ε, εφεύρεσης και χωρίς τους χορηγούς ε, δεν γίνονται αγώνες και δί Ολυμπιακή απ' την αρχαιότητα. Λοιπόν, ούτε αυτό δεν στόλος, ξέραμε. ο στόλος. Ούτε ο στόλος. Του έδινε εντολή εσύ θα κάνεις μία τριήρη και θα την εξοπλήσεις. Ναι. Ένα πολεμικό πλοίο θα κάνεις Ο... Δεν το εξοπλίζει. Ούτε το sponsoring δεν είναι καινούριο δε αγαπητοί τίποτα. φίλοι Όλα αυτά είναι Το franchise που λένε και όλα αυτά ναι. Αυτά να διαβάσουν το Μεγαλέξανδρο να δούνε Έτσι. Πώς εφήρμασε εκείνος Τους παραδέχομαι όμω, Γιατί αυτοί είναι διαβασμένοι Οι νέες το στο marketing Και έχουν πάρει αυτά και τα έχουν κάνει στο σύγχρονο μάρκετινγκ και εμεί καθόμαστε και κοιτάμε και επιπηλάμε. Διότι τα σχολεία τα δικά μα δεν διδάσκουν αυτά που πρέπει. Δεν φτιάχνουν τον μαθητή το γυμνάσιο Ω, και τώρα, το λύκειο. Τώρα διδάσκουν το Δεν τον βλέπω, βγάζουν έξω. Στο δημοτικό τώρα λέει, βάζουν μέσα. Το, Ξέρω τι είδα. Τα είδα το, και Το Ισλάμ η τη αγάπη και το θρησκεία, της αγάπηση, λοιπά. Πρέπει να, να πάρουμε τον πούλο, μου φαίνεται. Είναι, το... είναι κατάσταση Δεν τώρα. είναι κατάσταση. Και συνεχώ η Ωχ <Το> μου, Λένε τώρα ότι αυ... Α, αναπτύσσεται και αυξάνει ο ελληνικός πολιτισμός Στήλανε εγκύκλιο το Υπουργείο Παιδείας στα δημοτικά Και Με τους νέους που έρχονται, τα προσφυγόπουλα αυτά και τα παράνομα <Συσμός> και <Συσμός> το, το πολιτισμό, το τεράστιο Λένε <Συσμός> ότι αυξάνει ο πολιτισμός της Ελλάδος Προς τα πίσω Αυξα... Μα έχω την εγκύκλιο Μα ποια κύκλο δεν έχουμε κάνει εκπομπή μαζί μώρα και στη δηλόραση η Κουτσουραδί που συζητήσεται από το τουρκικό πανεπιστήμιο της Τραπεζούντος και λέει ότι η τουρκική γλώσσα είναι η γλώσσα των φιλοσόφων και της ανώτερης σκέψης. Ναι. Μας τρελάνει τώρα. Εγώ... Και τα έχει υπογράψει Τότε... γιατί με προκαλεί τώρα. Τα έχει mm. υπογράψει. Εννέα δημοκρατία, δύο ε, περίμενε, 6 προς τα πω τώρα, γιατί με Καλό. Βουλευτή Νέα Δημοκρατία Πυραιό και Νήσων, ΦΕΚ, 9, 7 Ιουλίου το ε, το του 2006, έχω. εγώ είμαι ελεφαντασίδη, χαρτιά δεν κρατάω, και λέει: Στην πρώτη, δευτέρα και τρίτη Γυμνασίου θα διδάσκει η τουρκική γλώσσα, διότι είναι ανωτέρα σκέψη κλπ. Δεν το έχουν ενεργοποιήσει, πρόσεχε. Το ΦΕΚ υπάρχει, απάντω βρούνε. Δεν το έχουν ενεργοποιήσει. Σε 10 χρόνια. Στη θράκη γίνεται αυτό. Α, στη θράκη λέμε, λέει στη θράκη. Σε 10 χρόνια, έντεκα έχουν περάσει Το ετοιμάζουν το έργο τώρα προς Φέρανε αλλογενείς και θα πούνε Οι άνθρωποι πρέπει να διδάσκονται και τη γλώσσα τους τι Να άλλο, και το φέκα από τότε Δουλεύουν σαν αμοϊδός Στα ελληνικά σχολεία ξέρει Τι άλλο του κάνουν υποχρεωτικό Ξέρω, Τους πηγαίνουν εκδρομέ Στην Ανδριανούπολη, στην Κωνσταντινούπολη Και ναι. στο εσωτερικό της Τουρκία Να γνωρίσουν τους ομοειδείς πολιτισμού ναι. Έχω υπηρετήσει τα χωριά σε καλύπτο Άλλη εποχή τότε Άλλη τώρα ναι. Και αν χάσαμε τους Πομάκους Από βλακία των Ελλήνων Έτσι. Και, και είναι... τώρα ξύπνησαν οι Πομάκοι ήδη Και φωνάζουν Και, και, και ε... γυρίζουν σε εμάς και... και βγάλαν και βιβλίο δικό τους και... Η και... και αλφάβητο κάνανε Και βιβλίο βγάλαν και εφημερίδα βγάζουν Και εκεί. λένε μουσουλμάνοι είμαστε Αλλά Έλληνες εμείς ναι και γιατί μας πρόχνετε προ τα εκεί. Γιατί τότε μαζί με τους μουσουλμάνους Δεν τους δίναν δικαιώματα να έχουν αυτό Να έχουν εκείνο να έχουν το άλλο Βρε στον δρόμο Δράμα Καβάλα Κάτω από τα απομακοχωρια μέχρι το 80 τόσο Εγώ επίρετος εκεί Είχε μπάρα ο δρόμος Για να μην κατεβαίνουνε κάτω αυτοί Το ξέρω Ελληνικό κράτο είναι αυτό τώρα Το ξέρω Είχε μπάρα Άστε. Λοιπόν Όχι. Yeah. Oh θα κάνουμε, θα κάνουμε. Έτσι, έτσι. ας να βάλουμε ένα διαλειμματάκι και πας κατευθείαν στα θέματα ε, αφού πρέπει να λέμε και την τη, τη τζαντήλα μας εσύ Ελευθέρη στο τέλος τέλος Μεταλλική βροχή Βαγγέλης Παπαθανασίου αγαπητοί φίλοι Εδώ Αλμπέντρο Κάτεσα για απολαύσε την κομματάρα ο απίστευτος καλλιτέχνης έχει γράψει απίστευτα κομμάτια και άλμπουμ και μερικοί ξέρουν μόνο ένα, δύο, τρία τραγούδια, τραγούδια, τρόσμα, κομμάτια συνθέσεις κλπ και, και όπως έχουμε πει και άλλη φορά θα ψάξετε πολύ για να βρείτε αν τον έχει τιμήσει η ελληνική πολιτεία αυτό είναι το Γιάννη το Γιάννη τον Ξεννάκη το Γιάννη τον Χρυσομάδι και Πολλούς άλλους τέτοιους που κάνανε διάσημο το όνομα της Ελλάδας έξω διαφημιστικά, έστω και για τον τουρισμό, χωρίς το ελληνικό κράτος Παυλαϊό να πληρώσει δεκαρα... Λοιπόν, πριν δώσω στο μικρόφωνο στο Δευτέρι να διευθυνήσω μισό λεπτό να δω τι γράφουν εδώ οι φίλοι μου για τους πομάκους Εντάξει, θα τα πούμε αυτά, τώρα το διαβάσω. Λοιπόν, να διευκρινίσω τώρα, γιατί βλέπω κάτι έτσι σχόλια περί Ανίτα κλπ. Σα πω το εξή. Εγώ το μάρκετινγκ το παίρνω στα δάχτυλα. Λοιπόν, 30 χρόνια μπαίνω βγαίνοντα τα κόλπα αυτά. Και μπορώ να σα πω τώρα, έτσι εγωιστικά με την καλή έννοια, όταν η Ρούλα είχε το μπράβο και έσκησε και είχε 2,5 εκατομμύρια κοινό, και με είχε καλέσει, δεν είχα πάει. Γιατί δεν τη γουστάρω και δεν τη γουστάρα. Λοιπόν, η πάνια είναι μου, είναι δικιά μα, είναι του χώρου, είναι γατόνι. Κάνει αυτήν την εκπομπή γιατί έτσι γουστάρει. Εγώ ξέρω πράγματα από κάτω, που βοηθάει τι κάνει. Σιωπηρό, ποτέ είναι έχει πουλήσει μούρη, ποτέ δεν είναι στα προϊόντα, ποτέ δεν είναι πουθενά. Και κάνει light εκπομπέ. Καλά κάνει. Εγώ δεν κινδυνεύω από τα light, έχω πάει και στο έξρα, έχω πάει παντού. Λοιπόν, το πώ αντιμετωπίζει του καλεσμένου του και τι του κάνει άλλο, και το λέω εγώ και τι, γιατί πάω και για ποιο λόγο παίζουμε την παλίτσα. Είναι άλλο. Λοιπόν, πάμε αύριο εκεί μισή ώρα. Θα χαλαρώσουμε. Πάμε να διαφημίσω το σταθμό. Και να ξέρετε και κάτι, το Σεντόνι απλώνεται από κάτω προ τα πάνω. Δηλαδή, αν δεν βγαίνανε κάποιοι ερευνητέ, ο Διαμαντάρα, ο Γκαρποδίνη, ο Σαραγάς, σε διάφορα κανάλια στα 25 τελευταία χρόνια, πόσα θα ήξερε ο απλό ακροατή, ο Αδαή, ότι παίζει και αυτό το εργάκι. Πα και εκεί, πα παντού. Σε όλο τον κόσμο. Αλλιώ πώ θα την κάνει την αφύπνιση, δηλαδή αφύψη δεν το έχω καταλάβει. Γι' αυτό και εγώ, όταν οργανώνω καμιά φορά ομιλίε με του φίλου μου, δεν τι κάνουμε έτσι καρέκλε και από άβονο, τι κάνω σε μπαράκια φίλων. Πίνει ο άλλο τον καφέ του, το ποτό του. Πολλοί που ακούνε τώρα το ξέρουν και μαζεύονται περισσότερα άτομα, 100 κλπ. Δεν σε πιάνει η πνηλία κλπ. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά σε μένα και εμεί αναχωριώστε. Αντιθέτως και έχω και άλλες σκοπιμότητες που είναι που από τον αέρα <coughs> Γιατί έχω και πολλά άτομα που με συμπαθούν Και γι' αυτό πηγαίνω Για να με βλέπουν, να με ξεχνάνε Λοιπόν, έλα διαμαντά Λοιπόν Ξεκινήσαμε να λέμε για τη φιλοσοφία Πότε ξεκίνησε η φιλοσοφία Και γιατί στον ελληνικό χώρο Αυτό πολύ δεν μπορούν να το καταλάβουν Να το πεις Κάνει μνήα και ο Όμηρος και ο Ισιώδος έχουν φιλο... αναφέρουν τη φιλοσοφία και έχουν ψήγματα μέσα φιλοσοφίας. Αλλά τότε το σύστημα ακόμη δεν ήταν της απολύτου ελευθερίας. Για να αναπτυχθεί η φιλοσοφία πρέπει να μην έχει δεσμεύσει ο εγκέφαλο του φιλοσοφούντος. Καμία δέσμεύση. Δόγμα ούτε, και τέτοια. Ούτε να υπάρχουν απαγορευτικές διατάξεις, θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτικές. Και λοιπά. Πρέπει να είναι ελεύθερος. Να είναι ελεύθερος να σκέπτεται, να θέτει ερωτήματα, να έχει αγωνία, να έχει απορίες, να έχει αμφιβολίες. Μόνο τότε η φιλοσοφία μπορεί να προοδεύσει. Η περίοδος της φιλοσοφίας χωρίζεται, την χώρισαν οι Γερμανοί οι Δυτικοί, κατά τον 19ο αιώνα, σε δύο μεγάλους τομείς, την προσοκρατική και την μετασοκρατική για δικούς τους λόγους, για να μπορούν να την καταλάβουν όπως και πολλά άλλα τα οποία είναι συμβατά με μας είναι τελευταίες επινοήσεις όπως και η λέξη Βυζάντιο δεν υπήρχε Βυζάντιο, βεβαίως οι μεγαρίτε ίδρυσαν το 600 π.Χ. την πόλη του Βύζαντος το Βυζάντιο εκεί, αλλά οι λέξει Βυζάντιο και Βυζαντινή αυτοκρατορία την επινόησαν πάλι οι Γερμανοί για να μπορέσουν να οριοθετήσουν αυτή την αυτοκρατορία την χιλιόχρονη, ενώ ξεκίνησε σαν Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μετά... Για να Γι' αυτό την ελέγεται χωρίς... και Νέα Ρώμη η Κωνσταντινούπολη Νέα Ρώμη την μετέφερε το 330 έκανε τα εγγένια και την ονόμασε Νέα Ρώμη, Νέα Ρώμη και μετά την ονόμασαν για το όνομά του επειδή προσέφερε πολλά σε ποιου και για ποιον τα προσέφερε είναι άλλη ιστορία Κωνσταντινούπολη. Το... Κωνσταντινούπολη η πόλη του Κωνσταντίνου και οι Τούρκοι τη λένε Ιστανπουλ που είναι ελληνική που φράση είναι τρεις λέξεις ελληνικές ή στην πόλη ή στην πόλη ή στην πόλη, ναι, πόλη Ιστανμπούλ και όπου έχουν δείτε Ιστανπουλ, Τούρκο Ιστανπουλ. και Ιστανπουλ. του πείτε ο Κωνσταντινούπολη που στριτζώνει του λες έλα εδώ βρε Μεμέτη κάθισε κάτω και η Ιστανμπούλ είναι αυτό το πράγμα τότε είναι βγάζει αυρούς και φεύγει στην πόλη το έχω κάνει εγώ στο εξωτερικό επανειλημμένος και ρωτάνε από που είσαι είσαι Ιταλό, είσαι Ισπανό, τι είσαι, είσαι Έλλην έτσι. Ούτε Γιουνάν, Έλλην Έτσι. Και τους βλέπει, φεύγουνε. από το συνέδριο φεύγουνε. Ναι. Όπω έδιωξα από το συνέδριο, έδιωξα με τι επεμβάσει που έκανα. Στην Ιταλία. Πριν δύο χρόνια, όχι εδώ, στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, κάτω, Α, στην, Ολυμπία. στην Ολυμπία. Έγινε η σύγκριση των πολιτισμών Ανατολή και Δύσεως. Ήταν Κινέζοι, ήταν Ινδοί, ήταν άλλοι. Και ήμουνα και από την Ελλάδα εγώ μαζί με άλλου τρει-τέσσερι. Και ήρθε και η σειρά μου, ήταν ο πρέσβης, μέσα <coughs> τη Κίνα και άλλοι. Και ήρθε και ένα καθηγητής από το Τέξας, βλέπουμε το βιογραφικό του, έχει δουλέψει στη Χάιφα, έχει δουλέψει στον Καναδά, καθηγητή του Τέξας, ναυτική ιστορία. Και όταν ξεκίνησε και έλεγε την ναυτική ιστορία, έλεγε περί φινίκων, φινίκων, φινίκων, φινίκων. Ναι. Και του λέω μετά, άμα τέλειωσε, έλα εδώ, γιατί παραπήρεις την ιστορία, ποιοι φίνικες. Ποιο ήταν αυτό, Ποιοι πήγαν, οι Μηνοίτε ξέρει ότι πήγαιναν στον Καναδά και στην Αμερική. Βε, να οι αποδείξει. Καναδί τα λένε. Δεβαίως. Έλα εδώ, αφού είσαι καθηγητή ιστορία ναυτικού δικαίου. Ε, Έχουμε κάνει εκπομπή και, στο μυστικά περάσμα ε, στο κανάλι 9. Έλα εδώ. Να οι Μη τι κάνανε. Έλα εδώ να δει ο Νέαρχο ποιο ήταν. Έλα να δει ο άλλο που πήγαινε κασιτερίδες νήσου που βγήκε ναι. και χαρτογραφούσαν. Ναι. Πού ήταν. Ναι. Έλα εδώ η Μεσόγειο, είχε 700 πόλει ελληνικέ. Δεν έβγαλε άχνα. Την Τώρα, άλλη ε, Απόγευμα ε, ήταν, ε, ναι. έκανε την ομιλία του. Έκανα εγώ αυτή την παρέμβαση ένα τέταρτο. Δεν με διέκοψε κανένα. Και μου λέει ο Άγγελο ο ο διευθυντής του το, Μπενάκη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Φοβερό άνθρωπο. Μπράβο, ρε Διαμαντάρα, μου λέει. Βρέθηκε ένα να τα πει. Την άλλη μέρα δεν ξανάρθε. Πού να πάει. Έφυγε. Έφυγε, δεν τον πήρε. Λοιπόν, όταν λέμε ερευνητή, αγαπητή φίλη, να πω μια παρένθεση εδώ για να συνεχίσει ο αδερφό. Ελευθέρω. Δεν είναι αυτός που την ψάχνει φιλοσοφικά να ανακαλύψει την αλήθεια και αυτός που ψάχνει και βρίσκει τα σύμβολα Βρίσκει κατά από το χώμα κάτι ε, Ένα πράγμα που βλέπει και δεν το βλέπει ένας άλλος διπλά του κλπ Παράδειγμα, σε ένα ευρετήριο που έχει βγάλει ο Σύλλογος Αντικέρ της Νέας Ιόρκης, Το οποίο έχω στα χέρια μου Προσέξε Εκδόσεω 1965 Σαν διαφημιστικό που λέμε και το δίνουνε Το κλαμπ των Αντικέρ στη Νέα Υόρκη Στο τέλος έχει ένα ευρετηρίο Που λέει την ιστορία της ανθρωποτήτως Γράφει Ανωνάκι πρόσκυξε 600.000 χρονιά πίσω ε, Κάτι άλλος πολιτισμούς δεν θυμάμαι τώρα Αιγυπτιακή ιστορία κλπ. Και ψάχνει να βρει τον ελληνικό πολιτισμό Που τον έχει και τι γράφει 300 Μετά Χριστών Greek Roman Empire. Μάλιστα. 300 μετά Χριστόν. Ναι. Συμπτωματικός όμως η έκδοση και το κλαμπ είναι ευραίως γνωστό ποιοι το έχουν εκδώσει. Ε, καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα δύο διάστημα μας σας. Συνεχίστε. Ε, όταν θα πάνε κάποτε στη Μεγάλη Ελλάδα ναι. να πάνε στην πόλη Κοζένσα Μάλιστα. ένας τραπεζίτης ελληνικής καταγωγής προφανώ και φιλέλλην Πέθανε, δεν είχε παιδιά και άφησε ναι. μία τεράστια περιουσία και κάνανε τηλεοφόρο πανεπιστημίου τη πόλεως. Την κάνανε πεζόδρομο και έβαλε τα καλύτερα και μεγαλύτερα γλυπτά του κόσμου. Τα περισσότερα σε αντίγραφα. Εννοείται. Και ξεκινάει την δομή του κόσμου, την πνευματική δομή του κόσμου ναι. και κάτω κάτω έχει ακατέργαστες πέτρες πεταμένες, ναι. ε, κάτι λίγο να φτιάχνουν οι πέτρες και βάζει δύο ογκόληθους που λέει Ηλιάδα και Οδύσσια. Και πάνω εκεί αρχίζει να οικοδομείται, έχει κάνει μία πυραμίδα. Άρα από εκεί αρχίζει η οικοδόμηση του Μόνο πνεύματος. Μόνο εκεί να πάνε να δούνε, να, να μπορέσουν να έχουν ώρα, να καθίσουν δύο ώρες και να περάσουν γύρω-γύρω να τα δούνε, να δούνε πώς. Όταν δεν είναι σκόπι, σκόπιμα κατασκευασμένα, γιατί δεν έπρεπε εδώ το αεροδρόμιο καθοδόν <κο> να έχει αψίδε, κολόνε κορυνθιακού δωρικού ρυθμού και αγάλματα. Εδώ είχαμε του τρει το φιλελεύθερου φιλοσόφων... τραγουδού και του γάλανε. Δεν ξέρουμε πού είναι. Στο εθνικό, Μουσείο, στο εθνικό κήπο μπροστά Αυτό, Ναι, πηγαίνοντα για το ζάπιο αριστερά. Ναι, ναι. Πού είναι. Και λέγανε ότι θέλουν να κάνουν το τζαμί εκεί να κατεβαίνει ο άλλο στην Αθήνα για να βλέπει μην άρεδε. Ε, τώρα θα το κάνουν, το χωτίζουν. Ευτυχώ πριν το κάνανε στα Σπάτα, να φαίνεται για από το αέρο. Μα το που έρχεται μπαίνει... ο επισκέπτης από το. Όποιο μπαίνει από την το... δυτική πύλη. Ε, θα βλέπει αυτό. Θα βλέπει αυτό. Ε, και νομίζετε εσεί ότι όλα αυτά και έρχονται με τις λαστιχένιες βάρκες ότι είναι κατακαημένοι, συμπτοματικώ ε, παρατρεχάμενοι. Από 170 χώρε κατατρεγμένοι στην Ελλάδα, ενώ δύο είναι εδώ γύρω που έχουν πόλεμο. Δεν το έχει ξαναπιάσει ο εγκεφαλός ο δικός μου είναι... Γι' αυτό εγώ πηγαίνω Στην Οδό Πατησίων Απέναντι από τον οτέ που είναι η ΑΣΟΕ Έχει καταργηθεί από πανεπιστήμιο, Έχει γίνει μολ Και είναι, είναι απόξω εμπορικό κέντρο ε... Κόβουνε και αποδίξεις με σφαλιάρες Και τέτοια πράγματα ξέρεις Λέει και αν φανεί κανένας αστυνομικός Μπαίνουν μέσα και είναι άσυλο. είναι άσυλο Και ο διπλανός ο του ρίχνουν ένα χιλιάδε χιλιάδες, γιατί δεν έκοψε μια απόδειξη. Ρε, δεν πάτε να μα το γαμάδιο. Άσε με να πω ένα τραγούδι γιατί με τσάντισες <Κι> Και το τραγούδι αυτό είναι, μου αρέσει πάρα πολύ, έχει ένα ρεφρέν καταπληκτικό, νοσταλγία Γιάννης. Χρυσό μάλις. Τώρα για αυτόν τον καλλιτέχνη Το Γιάννη Χρυσομάλη Ο οποίος Έχει τιμήθει και αυτός Από το ελληνικό ε, ε, ε, κράτο. Λοιπόν τρελαθούμε τελείως φίλοι. Νοσταλγία λέγονταν το κομμάτι Για αυτός που με ρωτάνε Από το άλμπουμ Reflection of Passion Καλά τώρα Λοιπόν Επικεντρό σου λοιπόν. γιατί έκαναμε ωραίο κοτσομπολιό, χρειάζεται αγαπητοί φίλοι να ενημερώνεστε για να βλέπετε τι παίζει όταν λέω εγώ από ένα ίντεξ του 1965, οι... οι οποίοι κυβερνάνε εκεί. Δηλαδή όταν λέω κυβερνάνε όλα τα πλουσιόσπιτα και όλοι εκεί παίρνουν αντίκε, αυτοί έχουν ένα κλαμπ και είναι ευρέο γνωστό. ποιοι το έχουν εκδώσει και είναι από το 1965. Και όταν ο άλλο που δεν ξέρει ο Αμερικάνο ο έτσι ο αλλιώ και διαβάζει πίσω. Από του Σαντικέρ, την ιστορία τη ανθρωπότητας και λέει στο 300 ότι είναι το Greek Roman Empire, σου λέει εντάξει 300, ε, το 300 αυτή, δηλαδή 2.000 χρόνια. Και λε κάτσε τι λέει τώρα. Ο άλλο πάει και κλέβει τα πατήματα που είναι 5,5 εκατομμύριο ετών. Δηλαδή μόνοι μα βγαίνουν με τα μάτια μας ελεύθεροι. Αυτό έπρεπε να, ο νόμος πρέπει να αλλάξει. Αυτό πρέπει να εκτελείται εκεί επί τόπου. Όπω και αυτοί που βάζουν τι φωτιέ, να του κρεμάνε σε ένα καμένο δέντρο. Έτσι. Τελείω. Θα πάει ο άλλο να βάλει φωτιά. Τώρα είναι πάλι τη συσθονία επάνω, βάλανε φωτιέ. Αυτή στη Ζάκλινθο πλέον. Ναι, δεν έμεινε το νησί. νησί. Δηλαδή. Και, και, και, νησί. Είναι, και είναι ο νόμο πλημέλημα Δηλαδή, ε. και σε ένα δάσο Και η υγεία κάποιων εκατομμυρίων ατόμων και πάει μέσα έξι μήνε, δηλαδή πληρώνει πάει, ένα πεντακοσάρικο. Ένα πεντακοσάρικο. Δηλαδή, είναι αυτά. Πε ποινή θανάτου. Ισόβια χωρί αναστολή, να δείξα. Κουνιέται κανεί, ούτε τσιγάρα δεν θα ανάβει. Μεσά αυτοκίνητο. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Και πόσε φωτιέ μπαίνουν από άλλου μη Έλληνε. Το Λε... έχουν ερευνήσει ποτέ αυτό. Γιατί η Βελοπόνε του αποτικά είχε. Φούρουν τα μόνοι του. Ναι. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον Κυψελιώτη. θα ηθαγενή. Δηλαδή, άμα είσαι θα ηθαγενή, εσύ, εγώ τι ήμε, νεατρντάλ. Να λοιπόν, μάθουν και κάτι άλλο καλησπέρας. τώρα Μια... λέμε. Ε, παρακαλώ, παρακαλώ, Λέμε και λέμε ελληνοχριστιανικός πολιτισμός. Από πού και ως πού και πότε πρωτοπαρουσιάστηκε αυτή η φράση, αυτό το σλόγγαν, το ελληνοχριστιανικός πολιτισμός. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος το 1864 στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, καλό έργο που έγραψε, χρηματοδοτήθηκε, το έργο είναι γνωστό αυτό από την Αρχιεπισκοπή, από την Εκκλησία της Ελλάδος. Και έκανε αυτή την ωραία τη σάλτσα και έβαλε τον χριστιανισμό και τον ελληνισμό. Ότι είναι αντάμα μαζί. Μάλιστα. Επί 17 αιώνε φάζουν και είναι και γκρεμίζουν και κόβουν γλώσσε και έγινε λέει πολιτισμό. Είναι εφεύρημα. Όπω αυτό τελε... που φέρνουν τώρα. Τον τελευταίο 150 ετών εφεύρημα είναι. Και αυτό πολιτισμό που φέρνουν τώρα. Ε, που φέρνουν, αυτά θα τα πούμε. Εγώ να βρείτε τα... και το βιντεάκι στο YouTube του είναι... Γαβρά, του Γαβρά του Κώστα, του Ελληνάρα αυτού του... που μένει στη Γαλλία. Όλα γκρεμίζουν και, έχει... και τα σπάγα. Έχει γυρίσει τι καταπληκτικέ ταινίε. Όλα αυτά που μέσα στο ναι, μουσείο Τσάκο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. ναι, Είναι ένα ωραίο φιλμάκι Παύλα Σποτάκι, μικρή διαρκεία. Να το δείτε. Για να δείτε τι κάνανε, δηλαδή ο Έλγιν να... έκανε το μισό και οι υπόλοιποι κάνανε το άλλο μισό. Λοιπόν. λοιπόν, η περίοδος η προσοκρατική της φιλοσοφίας ξεκινάει τον 7ο αιώνα π.Χ. Μάλιστα. Το πλην τότε. Γιατί και λίγη θα δούμε και έλειξε στο μέσον του 5ου αιώνα, δηλαδή Περίπου δύο αιώνες ήταν που έπεσε ο, ο πνευματικός φιλοσοφικός πόρος των Ελλήνων που καρποφόρησε και έδωσε την φιλοσοφία και συνέτεινε τα μάλα, τα μέγιστα για τον πολιτισμό των παγκόσμιο. Ο ελληνικός ευρύς χώρος όπως είπαμε θεωρείται από όλους τους μελετητές, από όλους τους φιλοσόφους όλων των εποχών, ότι είναι η αφετηρία που γέννησε και γιγάντωσε την πρώτη επιστημονική φιλοσοφία και αυτός ο χώρος ήταν η Ιωνία της Μικράς Ασίας. <κυρίζει> ο Ηρόδοτος κάνει μία αναφορά επ' αυτού και λέει «Οι δε Ιωνες ούτι τον και το πανιόνιο νεστή του μένου ουρανού και των ωραίων εν το καλείς το Ιδρυσάμενη πόλη πάντων ανθρώπων των ημίς Ιδμεν. Αυτοί λέει οι Ιωνες, στους οποίους ανήκει το Πανιόνιο. Το Πανιόνιο ήταν δέκα πόλεις που είχαν κάνει συμμαχία. Συνέβαινε να ιδρύσουν πόλεις την καλύτερη από απόψε κλίματος και εναλλαγής των εποχών του έτους, τοποθεσίαν του κόσμου. Από όλα τα μέρη της οικουμένης ο Τριακοστός περίφημος όγδος παράλληλος, με τις θάλασσές μας, τα οποία γνωρίζουμε, ο ταξιδευτής ο Ηρόδοτος, αυτό λέει στο Ι142. Πράγματι, οι εξαιρετικές κλιματο κλιματολογικές συνθήκες, τα ταξίδια, το ανάγκριφο του εδάφους, τα πολλά νησιά που υποχρέωναν να ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη, από νησί, νησί, σε νησί και η προνομιούχη αυτή γεωγραφική θέση που είναι ευλογία και κατάρα του ελληνισμού να δεσπόζουμε τριών υπήρων, διότι όλοι από εδώ θέλαν να περνάνε και θέλουν να περνάνε και να κάνουν στέκια, έφεραν σε πρόημη επαφή τους πλούσιους και αγρίκους λαούς της Ανατολής με το έφορα και το δημοκρατικό πολίτευμα των ιώνων που είχαν τα, που είχανε στο Αιγαίο Πέλαγος τα λιμάνια τους. Διότι η ένδοχώρα παρήγαγε και τα κατέβαζαν κάτω και οι άλλοι είχαν Ένα, έτοιμα προϊόντα. Το εμπόριο. Εμπόριο, Έτσι. γι' αυτό όπως θα δούμε η Έφεσος είχε ιδρύσει 60 άλλες απικίες προς τον Εύξηνο Πόντο μέχρι μέσα την νότιο, στην Νότιο Ουκρανία. 60 άλλε πόλεις. Σε αυτό το περιβάλλον και σε αυτό το πολιτιστικό κέντρο γίναν οι πρώτες απόπειρες να δημιουργηθούν εκτός από την εμπειρία οι συνθήκες για μία λογική και επιστημονική ανάπτυξη. Η Μητρόπολη τη η Μίλητος πριν από τον 7ο αιώνα ήταν πολιτιστικό κέντρο και είχε δημιουργήσει, όπως ανέφερα, απικίες στον, στον εύξηνο πόντο, με πλούσιο εμπόριο. Σε αυτό το πλούσιο μέρος, σε αυτή την πλούσια πόλη, η οποία έτυχε να έχει δημοκρατικό πολίτευμα, ελευθερία, εκφράσιος, δεν είχε επαγγελματικό ιερατείο να απαγορεύει την έρευνα, να απαγορεύει να σκέπτεται ο άνθρωπος και να αμφισβητεί ναι. συνέτειναν αυτά να καθίσουν άνθρωποι και να αρχίσουν να ενδοτριβούν και να ασχολούνται με το ποιος έφτιαξε αυτόν τον κόσμο και τι είναι το «ον» όταν λέμε «ον» πάντοτε βάζουμε εδώ με κεφαλαίο που είναι η θεότητα, ναι. ο θεός όπως τον, ο δέχεται, ο δημι... όπως τον συλλαμβάνει ο καθένα. Και παράλληλα πώς δημιουργήθηκε αυτή η ζωή. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που δημιουργεί την ζωή και συντηρεί τη ζωή. Αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη απόπειρα που έκαναν, ελεύθεροι, δίχως να διώκονται, δίχως να καταδιώκονται και το κυριότερο ότι είχαν το χρόνο, διότι ήταν εύποροι, να φιλοσοφούν και να μην τρέχουν Για να την καθημερινότητά καθημερινότητα καθημερινότητα. Είχαν το χρόνο, είχαν και το χώρο που μπορούσαν εννέα μήνες το χρόνο να είναι έξω και να συζητούν Λόγω κλιματικών, Λόγω κλιματικών συνθήκων Δεν μπορούσε η Ευρώπη που ήταν κάτω από τους πάγους να βγουν έξω Διότι yeah. παγώνανε και γι' αυτό και οι γλώσσες των βορείων Είναι με πολλά σύμφωνα για να είναι... μην ανοίγει το στόμα Με κλειστό στόμα δεν είναι μουσικές με φωνήεντα που δίνουν τονιτά, τόνο δίνουν ποιότητα και ποσότητα της λέξεως. Και οι, οι, οι ζεστές περιοχές εδώ δίπλα μας έχουν πολλά φωνήεντα μικράς λέξεις για να παίρνουν αναπνοή <ΣΣ> και λοιπά. Φωνή, Σύμφωνα δεν φωνήεντα δεν είχαν. Λέω για εδώ τις μεσανατολικές ε, περιοχές. Δεν είχαν. Δυστυχώ δεν είχαν φωνή εντα, είχαν μόνο και το αλφάβητό του, μόνο σύμφωνα. Και για να δώσουν τονικότητα, βάζαν ή μία παύλα, ναι. ή μία πλάγια αριστερά, πλάγια δεξιά. Δεν είχαν χρήση φωνή εντα. Με και την έννοια που, που το λένε... ξέρουμε εμεί. Και αυτοί που λένε ότι εμεί πήραμε το αλφάβητό του. Αυτό είναι άλλη κουταμάρα Όχι εντάξει. άλλη κουταμάρα, άλλο παραμύθι είναι αυτό. Πώς θα πάρω κάτι ατελές ενώ, όταν έχω κάτι τελειότερο. Πώς θα πάω εγώ να κλέψω τα σχέδια μόνο μονοκινητηρίου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου όταν έχω το τσάμπο. Έτσι. Να το κάνουμε απλοϊκό, να το καταλάβει ο κόσμος. Ακριβώ. Διότι τα σύμφωνα, θα το πω, το έχω ξαναπεί άλλη μια φορά, δίνουν την ενιολογία, ενώ τα φωνίαντα δίνουν την ποσότητα και την ποιότητα. Η τουρκική γλώσσα είναι τόσο ατελής που όταν θέλεις να πεις γάτα, θα πεις γάτα. Άμα είναι αρσυνικιά, άμα είναι θηλυκιά, είναι πολλές, είναι λίγες, είναι γάτα. Μία λέξη. Μία αυτή, είναι, αυτή είναι η γλώσσα της φιλοσοφίας με τα διανοήματα, τα πλούσια. Κυρία Κουτσουραδί. Ναι, κυρία Κουτσουραδί. Πληρώθηκε από του Τούρκου και εντάξει, όλα καλά πάμε. Ε, Σουητίζεται από το με του Όταν εξετάσουμε τώρα τους ανατολικούς λαούς που είπες Αιγύπτιοι, Βαβυλώνια, Σύριοι, Χεταίοι, Εβραίοι και άλλοι λαοί είχαν πρακτικές γνώσεις. Δεν μπόρεσαν να υψωθούν όμως ποτέ στις αντιλήψεις των θεωριών και τη επιστήμης. Παρέμενα στην πρακτική άσκηση των γνώσεών τους, διότι δεν είχαν και δεκαδικό σύστημα. Εδώ μας τα λέει ο Δημόκρατο, μας τα λέει ο Θαλής αναλυτικά. Ο Πυθαγόρας πήγαλε και τους βρήκαν να έχουν εξικοστό σύστημα. Τις τέσσερις πράξεις δεν ξέραν να κάνουν εκτός από την πρόσθεση. Δεν είχαν δεκαδικώσεις. Και το δημο αν έχουνε οτιδήποτε να μας τους πούνε τους φιλοσόφους να πάρουν τα ευλία του να τα διαβάσουν ε. Λέει, τόσο απλό δεν Όχι, είναι. να μας πούνε έναν Ασύριο, έναν Βαβυλόνιο, έναν Εβραίο αστρονόμο, έναν μεγάλο γιατρό, <laughs> έναν χεταίο, <laughs> έναν μαθηματικό, έναν φιλοσόφο. Μπορεί να είναι και χεστέος, δεν το ξέρεις αυτό. Είναι οπωσδήποτε από αυτό. Λοιπόν. Η εκφορά των φωνιέντεων ενεργοποιεί το διάφραγμα λέει εδώ η φιλενάδα μου ημέδουσα στο τσάττε. <laughs> Οξύνει την νόηση όταν λέμε το γράμμα νη αυτών των καιρών υπάρχει δόνησης. Δίνεται δονείται ο νου στο ανθρώπου. Έτσι. Γι' αυτό μας τα κόβουν. Δεν θέλουμε να γυμνάζουμε τον εγκέφαλό έτσι, μας. Έτσι μπράβο. Ξέρουν αυτήν ο Αντώνης από τι Αχαρνές λέει ισχύει ότι τα αρχαία ήταν τραγουδιστά όπως είναι σήμερα. Τα Ιταλικά Βέβαιως. Είσαι Βέβαιως. Είσαι και και ξέρεις; Ακόμα περισσότερο. Μελωδικά ήταν Μελωδικά, ναι, ακριβώς Και έτσι. αυτό αποδεικνύεται απ τα, α, στο σχολείο το μάθαιναν τα βραχεία και τα μακρά. Γιατί έχουμε δύο Αντώνη; Βραχεία και μακρά νοείστε το ραδιόφωνο; Ναι, ναι. Όχι γιατί έχουμε Γιατί έχουμε ο και ωμέγα μέγα. Ο είναι και τα δύο. Και γιατί έχουμε τα διάφορα η για να δίνουν την αξία της λέξεως Ήκη λέει, Ήκο". Άμα είναι με Ι Το είκο φθάνω από κοντά Άμα πεις με Ήτα Έρχομαι από μακριά Πώς θα το ξεχωρίσει Και ο άλλος Άμα πεις Ήκο με Ω Ι ναι, είμαι, θα... είμαι σπίτι μου Είμαι θα... σπίτι μου Είναι Ήκος, είναι άλλο πράγμα Όχι, ακουστικά ο ένας ναι. που ακούει Αλλά η ορθογραφία είναι το Γι' αυτό θέλουν να Λες... τα κάνουν ολαοί Λέγανε οι, οι μεγάλες και οι μεγάλοι υπουργοί παιδείας να τα κάνουμε ή να μην δυσκολεύω ε, τα καταρή, παιδιά ναι. και βγαίνουν οι μανάδες ηλίθιες και λέει ναι ναι ναι, ναι μην ε, καθώς και... να το διαβάζω τώρα ορθογραφία Ά, και μου φύγει και χάσω το σύριαλ η ζωή της άλλης και η ζωή που δεν έζησα κατάλαβατε αγαπητοί φέντε Λοιπόν, για πάμε Δεν μπόρεσαν οι άλλοι λαοί να δημιουργήσουν φιλοσοφία διότι είχαν ένα βάρος Δι δικτακτορικών πολιτευμάτων αυταρχικών και θρησκείες που τους απαγόρευαν οτιδήποτε άλλο εκεί δεν μπορεί να αναπτυχθεί οι της άπονατολής οι λαοί ναι. ο Ινδί Κινέζι-Γιαπωνέζι μέσα στη θρησκεία τους έχουν ψήγματα φιλοσοφικά αλλά έμειναν δογματικά κλεισμένα εκεί δεν εξελίχθησαν γιατί είναι μέσα στο δόγμα η Τα λένε ό,τι έλεγαν δυόμισι χιλιάδες χρόνια πριν, δύο χρόνια τα λένε και τώρα. Έμειναν μέσα στο δόγμα τη εκκλησίας τη θρησκεία τη δική του, δεν μπόρεσαν να εξελιχθούν. Στου Έλληνε τη Ιωνία γεννήθηκε έρωτα για τη γνώση και για την θεωρητική πραγματικότητα. Αυτό τι του έκανε, να, να ακονίσουν το μυαλό του, να αυξηθεί η οξυδέρκεια του. Και τους βοήθησε να αποκτήσουν προοδευτικά πολλές γνώσεις και παράλληλα τις γνώσεις αυτές να τις κοινοποιούν ελεύθερα, να τις ακούν και οι άλλοι, να ξυπνάνε και οι άλλοι και να έρχονται μετά οι άλλοι αμέσως να συμπληρώνουν αυτά και να βρίσκουν τις ατέλειες των προηγούμενων. Εκεί είναι που μπήκαν οι ρίζες, η θεμελίωση, τις φιλοσοφίας, οι ρίζες και πάνω από εκεί βγήκε το φυτό που σιγά σιγά γιγαντώνεται και βγάζει κλαριά και κορμό μεγάλο και ανεβαίνει και βγάζει Έτσι. οι ρίζες είναι εκεί, η πρώτη χημή είναι αυτή <χω> τι κάνανε οι προσοκρατικοί όπως είπα και προηγουμένως ερευνούν τον με, με κεφαλαίο ερευνούν, Ποιο, τι είναι αυτός, Αντριβώς. δημιουργός Ποιο δημιουργός, Ποιο έκανε το δημιουργό. Αυτή είναι και η αρχή του, του, του, του, του σκέπτεστε πλέον. Του σκέπτεστε. Η αρχή του σκέπτεστε και λένε στον αναγεννησιακή μεγάλη φιλόσοφη, στηριζόμενη πάντοτε εδώ και ο Κάντ λέει ότι η φιλοσοφία ξεκίνησε από την αρχή που ο πρώτος άνθρωπος ε, κοίταξε τον ένα αστροουρανό, έμεινε εκθαμβός. Και άρχισε να διαλογίζεται. Εκεί τι λέγει... ακριβώς είναι αυτό. Α... Άρχισε λέει να διαλογίζεται. Έτσι. Η λογική του να αρχίζει να κάνει ερωτήσεις Α... στον εαυτό Α... Του, Α, το του. Τι σημαίνει τι, τι είναι αυτό. αυτό. Έτσι. Και έρχονται οι ορθικοί και μετά ο Πυθαγόρας και λένε εδώ ναι, έχω ε, μέρα, έχω νύχτα, θα τα πούμε αυτά και παρακάτω έχω κρύο, έχω σεστό, έχω αριστερό χέρι ε, δεξί, πόδι δεξί χειμώνα, καλοκαίρι και λοιπόν που λέγαμε πριν και αρχίζουν να τα γκροποποιούν να τα κάνουν τα ζεύγη των αντιθέτων ε, από εδώ είναι η μετασοκρατική μετά θριάμβευσαν είναι χαρακτηριστικό πρέπει να πω τώρα ότι οι προσοκρατικοί αλλά και οι μετέπειτα Έλληνες φιλόσοφοι ήσαν οι ήσαν οι ιατροί, είσαν οι ιατροί. Είχαν κατανοήσει την λειτουργία του σώματος και ήσαν φυσιοδήφες, είχαν κατανοήσει και την λειτουργία της φύσεως. Ήσαν φυσιοδήφες και αν σήμερα ρωτήσεις έναν φοιτητή, έναν γιατρό της ιατρικής ποιο είναι παιδί μου το κυριότερο μάθημα και το δυσκολότερο είναι η φυσιολογία και μετά η ανατομία. Ε, οι πρώτοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι ήσαν φυσιοδήφες, φυσιολόγοι ή Τι μου θύμισες τώρα τελος πάντων. Είχαν κατορθώσει να ιδιεισδήσουν στο ανθρώπινο σώμα, να το ερευνήσουν και όταν ερώτησαν τον το πώς τα ξέρεις όλα αυτά ρε Ιράκλητε και λέει εδησιζάμινε με αυτόν, μελέτησα τον Έτσι. εαυτό μου πρώτα Έτσι. και γι' αυτό τα γνωρίζω. Λοιπόν, άκου τώρα μια ατάκα του λεπτού που είπε τη λέξη φυσιοδύφη. Έχω ένα κτήμα κάπου, ε, μεγάλο, εντό αδική. Εγώ δεν θέλω να βάλω σπίτι μέσα. Άμα βάλει ένα σπίτι μέσα, λοιπόν yeah. θέλει 30 χαρτιά να έρθει δε ή ξέρει, 30 πολλοδομίε. Άμα είναι το οικόποδο σκέτο, θες τρία. Το οικόποδο, του όμορου. Με το οικόποδο κλπ. Και, και θέλω να βάλω μια λάμπα Με στο χωράφι. Διότι έξω από την πόρτα, α είχε ΔΕΗ κολόνα. Πάω στη ΔΕΗ λοιπόν, λέω: Καλησπέρα, έτσι και έτσι θέλω να βάλω ρεύμα. Λέει, Φέρτε τα χαρτιά, λέω: ρε παιδιά, δεν έχω οικοδόμημα και το οικόπεδο ακίνητο δεν είναι. Εκτό αν περπατάει. Γιατί η λέξη είναι. Συγκεν... Με, αυτοί θεωρούν ακίνητο το σπίτι. Το οικόπεδο δεν είναι ακίνητο. Λέει: Μα η εγγύηση για μεγαλύτερα τετραγωνικά που είναι ένα οικόπεδο, α είναι περισσότερη. είναι σε ένα, παιδί. Πρέπει να χτίσω για φω. Με ρώτησε που βάλε την κολόνα έξω από το οικόπεδο μου. Για να μην κλέβω ρεύμα, λέω, με δύο καλώδια, είμαι νομότυπο. Θέλω να μου δώσει το ρεύμα. Λέει, γιατί ακριβώ το θέλετε. Πρόσεξε τώρα. Αυτό είναι, μιλάμε ανέκδοτο. Λέω, είμαι φυσιοδύφη. <laughs> και έψαχνα να βρει το λεξικό. <laughs> Ανοιγοκλίνα τα μάτια του, λέει, τι λέω, μου τώρα. <laughs> λέει, γιατί ακριβώ το θέλετε. Λέω, σα είπα, μου, είμαι φυσιοδύφη. Να μην το κουράζω τώρα και γιατί γελάνε. Λέει τι ακριβώς κάνατε. Λέω είμαι ερευνητή και θέλω να φωτίζω το βράδυ να βλέπω πώ λειτουργούν τα μυρμήγκια που περπατάνε. του φύγε το μάτι. <ΣΣΣΣ> λοιπόν ήθελα δύο χαρτιά. Δύο. συμβολιο; συμβόλαιο. Το συμβόλαιο, τη διόκτησία ε... και την το περίγραμμα του οικοπέδου. Λοιπόν δεν ήξερε τη λέξη φυσιοδίφης. <ΣΣΣ> λοιπόν και μου λε τώρα ήταν φυσιοδίφε δηλαδή δεδομένο. Αφού είναι στουρνάρια Αλλά είναι στο δημόσιο Και παίρνει τότε την τριάρα Ο διευθυντής της ΔΕΗ Που δεν ήξερε τι θα πει φυσιοδήφης Καταλάβες Λοιπόν το έτσι για να χαλαρώσουμε Παρακαλώ συνεχίζουμε Τι ξεκίνησαν οι προσωκρατικοί Αυτοί οι γίγαντες σκέψεις Ερευνούν και μελετούν Τα πάντα Με βάση Από μια βασική αρχή να ανακαλύψουν τις βαθύτερες σχέσεις της εξάρτησης των πραγμάτων και πραγματοποιούν θεμελιώδεις επισημάνσεις. Οι πρότυποι που αρχίζουν και επισημαίνουν και είναι νόμοι απαράβατοι. Κάνουν ανακαλύψεις σε όλο το έβρος των επιστημών. Είπαν το θαλί ότι ξέρεις εσύ είσαι τεμπέλεις και δεν κάνεις τίποτα, λέει στην αγορά του Στόπε, εάν θέλω να πλουτίσω πλουτίζω και θα σα το αποδείξω ναι. προβλέπει ότι το επόμενο χρόνο θα έχει πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή ελαιών οι ελιές θα έχουν πολύ μεγάλη παραγωγή ναι. και τι γνώριζε και την αστρονομία γνώριζε ναι. και την μετεωρολογία οπότε ήξερε πως θα γίνει και όντω οι ελιές και δεν βγαίνουν κάθε χρόνο τα ίδια τι κάνει πηγαίνει και νοικιάζει αυτός κλείνει όλα τα λεωτριβία της Χίου και της Μικρασίας εκεί της παραλίας ναι. τα έκλεισε αυτός έδωσε προκαταβολές και τους λέει του χρόνου πάρτε λεφτά θα, θα σας φέρω εγώ μόνο ελιές κανάς άλλος ναι. ήρθε η παραγωγή όλοι <χαι> πηγαίναν οι άλλοι μαζεύανε τις ελιές λέγανε δεν μπορούμε να τις αλέσουμε γιατί, γιατί είναι κλειμένα και φτάσανα να τον παρακαλούν να του δίνουν τα μισά έλαντε και πήρε τόσα πολλά λεφτά και μαζεύτηκε μετά πάλι, όταν τελείωσε η συγκομιδή και έκανε τα κέρδη και λέει δεν σας το είπα, ελάτε πάρτε πίσω τα λεφτά σας. Βρεβόδια, ο επιστήμων μπορεί όταν θέλει να γίνει και έμπορος. Αλλά εμείς έχουμε άλλο σκοπό, δεν έχουμε το χρήμα. Λοιπόν, η εδώ προσω... έχει ανοίξει μια συζήτηση τώρα, αν ο Θεός υπάρχει κλπ. Και και έγραψα εγώ, δεν υπάρχει, άρχη. Α, δεν είναι υπό αρχής. Ναι. Και αρχίσανε τώρα Οτι λοιπόν, Υπάρχει Γιώργο λέει μέσα στους νόμους που ο ίδιος έχει θέσει Και μέσα στον εαυτό του και αρχί επί πάντων κλπ Σωστό έχω και ειδικό να φέρω άλλη φορά Είναι που λέει πέραν του όχι, σαν, όχι, δε, δε, Απλό είναι το δε, πράγμα καν, ναι, Ότι υπάρχει είναι υπότινός Είναι φτιαγμένο Υπάρχω Από εγώ κάτι. Απ, υπότινός Μπράβο Εφόσον είμαι φτιαγμένο, οδηγούμε σε όλοθρο. Δηλαδή, πεθαίνω. Έχω αρχή και τέλο. Ο Θεό, όπω τον δεχό... σε... δέχεται ο καθένα, ναι. άρχι. Είναι αρχηγό. Δεν έχει δημιουργό άλλων. Γι' αυτό είναι ανόλεθρο, γι' αυτό. Να, οι προσωπικοί αυτό είπαν. Αγία πε το λοιπόν, ότι να, ο Θεό. Ότι ο Θεό. Απάνω, είναι... αυτό είναι. Πώ προσέγγισαν. Ο, ο Θεό, λέει, είναι άρχη Πρώτον. Είναι αείδιο. Είναι πάντα ο ίδιο. Είναι άπειρο, δεν έχει όριο να το μετρήσεις, είναι αγέννητος, είναι ανόλεθρος δεν πεθαίνει, δεν παθαίνει τίποτα. Αλλά πρέπει να άρχει. Αν υπάρχει όλα αυτά πάνε περίπατο. Πάνε περίπατο. Λοιπόν, Για να τι άλλη το... ενότητα έχεις ή πάω τραγουδάκι ότι μου πεις εσύ. Όχι τώρα θα, μου θα πεις. το κλείσουμε. Α, θα το Ότι, κλείσουμε ό ,τι, ό ,τι να προχωρήσουμε εσύ. την άλλη Γιατί αύριο έχω ακόμα να ετοιμάσω Βεβαίως και πρέπει να είσαι και χαλαρό και ξεκουράστο. Λοιπόν, ε, ε, ε, ε, Ολοκλήρωσέ μου αυτό που έχεις ετοιμάσει θα, Την επόμενη Παρασκευή Εγώ δεν θα είμαι Γιώργο Θα βάλεις κάποια επανάληψη Πού θα είσαι μου Διότι γίνεται ένα φιλοσοφικό τριήμερο συνέδριο Μάλιστα. Στην Ιταλία Στην, στην πόλη της Φλόρεντίας Ο, ουστά Είμαι ουστάρω. καλεσμένος εκεί Μπράβο, πρέπει σηματήρια. να πάω Μετά με έχει καλέσει η Φιλοσοφική Ακαδήμια 1611 Ιδρυθίσα της Νεαπόλεως εκεί που, που, ανήκεις. που είμαι τακτικό μέλος θα πρέπει να πάω να τους κάνω μία ομιλία για την γέννηση της Φιλοσοφίας Ζηλεύω. Την περιμένουν και την, στις 3 του μηνό στη Ρώμη είμαι καλεσμένο τέσσερα φιλοσοφικά σωματεία θα κάνω μία ομιλία για τον παγκόσμιο νου τον Αναξαγόρα ε, τι πάνω, που ζηλεύω, είναι ο πρώτος ωραία, που, που βάζει την νοητική διαδικασία προσοκρατικός φιλόσοφο φιλόσοφος και αυτός <laughs> από την Ιωνία και ε... θα γίνει μία ανάπτυξη και ελεύθερη συζήτηση μετά δηλαδή Φλωρεντία, Νάπολη Ρώμη, Φλωρεντία, Ρώμη, Ρώμη. και Νάπολη η Νάπολη θα έρθει Στη Ρώμη Α, διότι έχουν, έδρα, είναι και δίπλα. Δι, έχουν δύο έδρες Ωραίος. Και θα γίνουν ε... Λοιπόν ο Αντουάν ο φίλος Ματσαχανές Λέει θα φτιάξει και κικαιώνα Ο δάσκαλος εννοείται αγοράκι μου Χωρίς κικαιώνα δεν πάμε πουθενά εμείς Τώρα τον κικαιώνα εσύ ονόμασέ τον όπω θες ξέρεις <laughs> Αλλά στα γραμβίρια είναι συγκεκριμένο. <laughs> λοιπόν για να το κλείσουμε Και μετά θα πω τις ευχαριστίες Τον αδερφό εδώ το φίλο μου Τον Διαμαντάρα σε πέντε λεπτά έχω βάλει δύο τραγουδάκια πολύ ωραία. Ένα Βαγγέλη και ένα Γιάννη να τα ακούσετε. Το ένα είναι το 12 o'clock καταπληκτικό κομμάτι και το άλλο είναι The Rain Must Fall από το Γιάννη. Αμέσως μετά θα παιχτεί η εκπομπή η συγκεκριμένη επαναλήψη και εφόσον γουστάρετε και την άλλη εβδομάδα την παρασκευή που θα είναι ο δάσκαλος στην Ιταλία... Θα βάλουμε μια αξιόλογη επανάληψη ίσως και τη συγκεκριμένη... Λοιπόν, για τελευταία κούβεντα Τους να χαιρετώ όλους Να είναι καλά Να είναι οι που είναι Έλληνες Και να μην το βάζουν κάτω Θα επανέλθουμε Να είναι σίγουροι Ότι αυτή η κακομοιριά Αυτή η αλήθεια Αυτή η συμμορία Αυτό το κακό σύννεφο θα περάσει, θα περάσει. Θα περάσει. Θα περάσει. Τίποτα δεν έμεινε εσαί. Να μένετε η της απόψης σας και θα περάσουν οι δυσκολίες και οι οικονομικές και οι πνευματικές και όλο αυτός ο συμφερτός να είστε καλά όλοι και καλή αντάμωση πάλι να έχει καλό ταξίδι και σε περιμένουμε να μας φέρεις την εκπομπή την μετέπειτα από το ταξίδι σου όλα τα νέα αυτή θα είναι η εκπομπή τα τα, τα, τα, τα, τα εκεί τα τα εκεί, τα, τα, εκεί. Λοιπόν, αυτά αγαπητοί φίλοι, από τον Φίλτρατο, τον Ελευθέρω Διαμαντάρα, ενημερώνω. Ε, Αμέσω μετά, επανάληψη αφού ακολουθήσουν δύο τραγούδια που έχω βάλει στη λίστα και τα είχα, αλλά δεν ήθελα να διακόψω να τα ακούσουμε. Είναι καταπληκτικά. Ε, επανάληψη τη τρεχού εκπομπή. Αύριο 8 η ώρα έχουμε εδώ την κυρία Κουμπούνη. Κυριακή πρωί, 10.30 τέρμα ο Δού Πεντέλη στα Τζάμπο στο πάρκινγκ. Θα πάμε στη σπηλιά πάνω από τα. Προμηνύματα που έχω θα έχει πάρα πολύ κόσμο και ο καιρό σαν καλώς θα περάσουμε ωραία. Ελαφρά παπουτσάκια και φτεδάκια μαζί θα πεθάνουμε στην πίνα, αγαπητοί φίλοι. Νεράκι οπωσδήποτε και κάνα ζακετάκι γιατί ψυχανε ο καιρός και εκεί πάνω είναι ένα χιλιόμετρο ύψο. Είναι αλλιώ τα πράγματα. Αύριο το απόγευμα 5 και τελευταία θα πω στη φιλάνδα μου την πάνια εγώ. Δεν ξέρω τι λέτε εσεί. Να περάσω ωραία να γελάσουμε. Και την Κυριακή το βράδυ άγνωστοι επισκέπτε Κωνσταντίνος Γεωργίου εδώ μαζί με μένα στις 8 το βράδυ την Κυριακή. Καλή συνέχεια σε όλους.